Γεια σου. Γεια σου. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί, ω έφυγο εξετάτη, μπορώ να απαγγείλω το Παρπακό το βάναλι. Δεν είμαι εγώ σπορά τη τύχη, ο πλαστορμό τη μια ζωή. Εγώ είμαι τέκνο τη ανάγκη και όριμο τέκνο τη οργή. Δεν είμαι εγώ σπορά τη τύχη, ο πλαστορμό τη ο ρημό τέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της φανάγκης κι ο ρημό τέκνο Και ένα άλλο να σου πω για να το ακούσει ο κόσμο από το Ρίγα του Μπαρμπαρίγα του Εβερνεστηνί. Ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδε, ραγιάδε, τότε το καλοκαίρι. Είμαι πολύ χαρούμενο για την νεολαία μα. Δαπίτη δηλαδή είσαι, που κερδίσανε χθε, για να καταλάβω. Τι λε παπαριέ, εγώ είμαι απόγονο κλεφτών αρματολόγικων και καπετανέων ανταρτών. Τι δαπίτη, τι <coughs> παπάτσε είναι αυτέ. Είπε για την νεολαία μα, του δαπίτε δηλαδή που κερδίσανε χθε, έτσι. Βρέα αποστολή, λέει πα ο Μαρέα, την νεολαία την κομμουνιστική, την αμετανόητη. Με, που... Οι δαπίτε δεν κερδίσανε, έλα με τρελένε. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμεί και με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εφορευτικές εκλογές η κατάσταση δεν είναι καθόλου έτσι, η φοιτητική παράταξη της Νέα Δημοκρατίας παραμένει πρώτη Και α, και τσάκα Και α, και τσάκα Να πω κάτι τώρα Πες πες ψέματα κάτι θα μείνει Ξέρουν αυτά Εδώ τα λένε επίσημα από τον κυβερντικό εκπρόσωπο Το αφαίρον στον, στον Άδωνη Χαίρομαι τη, με την πρωτιά που συνεχίζει να έχει δά Και για τους υπόλοιπου επαναστάτες κομμουνιστές τους λέω μπροστά Μόνο μπροστά Φυκά, Φυκά, Νικήσαμε τελικά τι έγινε. Ποιοι, ποιοι είσαστε, για ποιοι. να σου πω. Όλοι νικητέ να είμαστε, μωρέ. Αδέρφια είμαστε, αδέρφια. Ε, και δαπίτε. Το... Αδέρφια και κάποιοι δαπίτε. Νικήσαμε. Είπες, δεν σα άκουσα και κάποιοι κοπρίτε. Ναι. Είπες. Αυτό. Α, μπράβο. Ε, καλά. Κάτσε ότι δεν του θέλουμε να πούμε. Αν δεν αλλάξουν μυαλά, δεν του θέλουμε καθόλου. Εμεί μαζίζουμε μόνοι μα μια ζωή και δεν του έχουμε ανάγκη. Ούτε τα 6% τα 100, ούτε τίποτα. 6 και 3 τα δικά μα. 9. Tobalną 9 dni, ra, tak, wiesz? Tak, wiem. Tych, którzy 40. 40. Άψευε τίποτα άλλο, σε μια συγκέντρωση εκεί πέρα για τη Pfizer. Ναι, βέβαια. Το παίξαμε κιόλα. Μου είπαν είμαστε ενθουσιασμένοι, διότι βρήκαμε χιλιάδε βιογραφικά ανθρώπων πολύ ψηλή κατάρτιση, όπου πληρώνονται για να παράγουν ένα πολύ ψηλή ποιότητα αποτέλεσμα, πολύ λιγότερα χρήματα από ότι αν είχαμε του ίδιου ανθρώπου στη Βόρεια Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική. Φοβερό, έτσι. Ελάτε. Πώ μένουμε, έχουμε καλού κλάβου, φθηνού. Εντάξει, να το λέμε όμω, να διαφημίσουμε του κλάβου μα. Είναι πολλοί που του κλάβου δεν του έχουν βγάλει προ τα έξω. Α, Εμεί Εμείς δεν τους έχουμε έξω από τη διαφήμιση, τους έχουμε δηλαδή στη βιτρίνα να το πω και έτσι. Στη βιτρίνα, στη βιτρίνα, σωστό. Εδώ οι καλλιμαλάκες. Κι φτηνά και καλά λέμε μπείτε μέσα. Ελάτε <σχει> να πλουτίσετε, <σχει> ελάτε. Και καλά και φτηνά ε, ο κ. Σκαλακής. Ο, ο ίδιος, ναι. Καίρετε, είμαι ο Προ... Έλα Γιάννη, Γιάννη, πες μου, θα δασκαλάκης, με τι τσεράκεις. Ναι, να σου πω, ε, τέλος τον γύρισα εγώ από εκεί, αλλά είδα ότι δεν έχει ξοφληθεί καν το προηγούμενο τιμολόγιο. Έλα τώρα, πώς κάνεις έτσι. <laughs> εγώ δεν κάνω. Πέντε, δεν πέντε πάνω, πέντε ναι. κάτω. <laughs> Έχεις κάμια ιδέα, να μιλήσω με κάποιον. Έχω μια φαϊνή ιδέα, ε, ας ξεχρεωθεί το τιμολόγιο. Είμαι υπέρα αυτής άποψης. Ναι. <laughs> <laughs> Πότε, αυτό ρωτάω, πότε θα μου γίνει κατά Δεζούλα. Α, περιμένει λεφτά. Πόσα είναι? Ε, το πρώτο ήταν 90 συμφιλιά. Πόσο? Ήταν, το... ήταν 90 ευρώ ΦΠΑ αυτό. Ναι. Από τον Απρίλιο. Και τώρα θα σου κόψω άλλα 80 ΦΠΑ για το σημερινό. Οπότε ντρέπομαι. Τέτοια ποσά ντρέπομαι και να τα πατήσω στην τράπεζα, ε! Θα σου βάλω 800 ευρώ να νιώσω ότι κάτι έκανα. Όχι, δεν θέλω. Α, δεν θε. Κοιτάξτε, στο Ιωμιτσοτάκη. <laughs> εγώ δεν δίνι. θέλω. Εγώ θέλω να πληρωθώ αυτά που έκανα, κατάλαβε. Κάτι παραπάνω. Τέλο πάντων, θα βάλω εγώ γιατί δεν μπορώ να βάζω μικρά ποσά. Θα τα βάλω εγώ και επέστρεψέ τα μου εσύ. Δεν θα τα πάρω χαμπάριτσι κι αλλιώ, έχει ο λογαριασμό. Τέλο πάντων, να σου στείλω το τιμολογιάκι το σημερινό, να το στείλω κάπου αλλού, πώ θα γίνει. Στείλ το σε μένα. Ωραία, να το προωθήσει το λογιστήριο. Άκου λέει, βέβαια. Εντάξει, να μείνω ήσυχο δηλαδή. Δεν κατάλαβε ότι θα μείνει ήσυχο μετά από αυτή την κου <laughs> Λοιπόν, έγινε, θα στείλω τιμολογιάκι. Περιμένω. Σα παρακαλώ, Σομπελοκύπου δεν ακούγεται καθόλου. Γίνετε παράσιτα φοβερά. Έχει λαϊκή σήμερα. Αγκούρια Οριστε Έχει λαϊκή. Μείον 39 τα αγκούρια που σας πήραζαν. Όχι, δεν έχει τίποτα. Γιατί παίρνουν επανεμβολέ συνήθω. Αμα πουράνε μπρόκολα κοντά στι κεραίε. Σα λέω, Σομπελοκύπου δεν ακούγεται τίποτα. Είναι πολύ Και το προείμπα. Είναι κι είστε μας. μόνο εσεί. Είστε πολύ. Όρισε. Οι αμπελόκυποι είναι πολύ. Οι αμπελόκυποι, δεν ξέρετε που είναι αμπελόκυποι. Ναι, ξέρω, εσεί είστε μόνοι σα είναι κι άλλοι που δεν ακούνε. Ε, όχι, είμαι μόνοι μου, είμαι εδώ, ότι δεν ακούω. Όλοι, εδώ δίπλα σε όλοι. Στην περιοχή αυτό μου λέει γιατί δεν ακούγεται. Δηλαδή δεν... συγκεντρωθήκατε η περιοχή και είπε δεν ακούμε ελληνοφρένεια. Δεν είναι μόνο ελληνοφρένεια και ο κύριο Λάλα και το πρωί ο κύριο Σένο δεν ακούγεται, γιατί μπαίνουν πολλά παράσιτα. Μερικά όντω δεν είναι, ακούγονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά και η ελληνοφρένεια. Όλα, όλα, όλα, όλα τα προγράμματα. Το, το έβγαλε η συνέλευση τη γειτονιά, αυτό θα ρολάξει. Γεια σας, διά σας Που είσαι εσύ Έλα Λουνα Ρώσα, αστέρι μου Άιγα μ*** στο χέρι μου <laughs> Το τραγούδι το λέει Έλα Λουνα Ρώσα Αστέρι μου Άιγα μ*** Στο χέρι μου Το ξέρω, το ξέρω <laughs> Τι κάνεις Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι Φαντάσου τι χερουφήξει ε Απόψε είδα πρώτο <φαντάσου> <φαντάσου> Έβλεπε οράματα. Γιατί εκείνο Δεν το δε δεύτερο, το δε πρώτο του φεγγάρι. Γιατί έλα το άλλο εκείνο το σταρώναμε μαζί με το μηνά ταξίδια πρωινό στη Τζαμαϊκά. Τι ήταν αυτό. Η Τζαμαϊκά, καλά, εκεί είχε παιχτρελή φούρτα. Του <φαν> φτάνει πηγαίνοντα σε δουλειά. Κάτε πρωι καρώναμε μαζί με το μηνά ταξίδια <φαν> Καλά, δεν ήταν μόνο φούρντα, εκεί ήταν και κομμενικό με το μηνά. Μαζί τους ή κάποιος για αυτούς τους δύο. Και τι δεν λένε ναι, απλά δεν τα λέγαμε τότε. Ήστερα το βραδάκι, με θύσματα γη στα καμπυλιά.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 Μιλάει φοβερό, δεν έχουμε μόνο τουρισμό στα ξενοδοχεία, έχουμε τουρισμό και στα αεροδρόμια, με όπλα γεμάτα. Α, Α, από Νέα Ζηλανδία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από την Αγγλία, από όπου κουστάρει. Πάντω φίλε, γιατί επειδή ο Τσίπρα μετά και ο Βίτσα. Αυτή η συμφωνία δεν κερδίζει η Ελλάδα τίποτα. Παίρνει τα πάντα που, έχει ζητήσει, που έχουν ζητήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Και κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ξέρετε ότι στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλε δυνάμει γίνουν κυβέρνηση, θα την επαναδιαπραγματευτούμε. Τι αστί, τί, τί, τί, Αυτή αστεί τι του δίνανε και την κάρπα του Τραμπ τότε και δεν την ήθελε. Το θυμάστε αυτό. Φεύγει κάποιο και ο άλλος, Δηλαδή, αφού τη δίνει, πάρτε. Πάντω, επειδή είμαστε δεδομένοι και επειδή, όταν είσαι δεδομένο, έχει του φίλου του φίλους του τίποτα, αλλά του εχθρού του ξέρει και εσύ εχθρού, να έχουμε στο νου μα και να θυμόμαστε όλοι, μάλλον δεν το ξέρει κανεί γιατί δεν ακούγεται, αλλά το Κισαία του 21 του Μαρτίου, το έχει βγάλει στα ποράφα στη Βουλή, έχει του στόχου, τα προβλήματα και του εχθρού τη Ελλάδο. Και μαντεύστε, παιδιά, ε, δεν είναι εχθροί τη Ελλάδο οι αλλά αναφέρεται Του γρόση και του Ιρανούρι, οι οποίοι νομίζουν των Αμερικάνων. νομίζω είναι αξιέ των Αμερικανών, νομίζω, πολύ και όχι. Καλά θα πάει πάντα, εντάξει, γιατί υπάρχει και... μια, μια ανακαίνιση στην πολιτάπε στην ουρα παιδί μου, η σούδα, αυτό μα πούμε. Κοίταξε να δει αυτά τώρα, να είμαστε και δίκοι και λίγο, Βοηθάνε και την ανάπτυξη. Αυτό σκέψη. Μια ανάπτυξη, τώρα, δηλαδή μια συνολική βάση των Αμερικανών. Το λε και αυτό ανάπτυξη. Τι είχε πριν εκεί. Σταρωτικέ και βοηθητικέ ευκολίε, όχι βάσει πλέον ευκολίε. Και ήταν αυτά και στα κάθε μια. είχε κάτω, και χωράφια ήταν με βάτα. Πρόσεξε, μην Παραμένει τα χωράφια χωρίς τίποτα σε λίγο, αν συνεχίσουμε έτσι. Α, ε, εντάξει, θα κάτσει ο όμως, άμα άλλα και πολεμήσεις ας να σου πει Αμερικάνοι, να πει. Και να Λεξανδρούπολη, μωρέ, δεν κάνω τίποτα, γιατί είναι Έλληνες, Ορθόδοξοι. Άσε, Παρακαλώ, η κυρία Μπότση. Η ίδια. Γεια σα, κυρία Μπότση. Είστε η κυρία Τζέιν Μπότση. Eugene. Το έχω κάνει, Eugene. Όπω λέμε, Τζέιν Μποντ. Όχι, Eugene. Eugene Botch. Eugene, Eugene Μπότση. Okay. Θα ήθελα μία βοήθεια, σα παρακαλώ, γιατί εσείς μάλλον θα ξέρετε αυτά παρακαλώ, παρακαλώ, I beg your okay. ε, θα ήθελα να, τη σας, γιατί ήθελα να ψωνίσω κάποια από το site Βρε την άκρη μόνο σου. Θα κάθομαι εγώ να σου λέω τώρα. Λε και μπήκε μέσα στην πουτσίκ. Να δω ποιο σου πάει. Και... Μπε στο παραβάν και βάλτε το. Κυρία Μπότση, μου έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σα πω. Αν θέλετε να με ακούσετε και να με βοηθήσουν. Αν τη είχετε, τι ήθελε. Θέλω τη βοήθειά γιατί η γυναίκα μου είναι αδύνατη. Αλλά έχει μεγάλο και πλούσιο. Πόσα στο μπουμπούστο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Τούμπανα. Εσεί τώρα θα γνωρίζετε να μου πείτε να τη πάρω ε, small, να τη πάρω large. Έχετε τέτοια διαφοροποίηση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 Λοιπόν, άκουσα να δει. Έλεγε καν... Και έλεγε η, η, η αγάπη μας θα σβήσει. Η αγάπη μα θα σβήσει. Έλεγε. Μέχρι γι' να σταματήσει. Νομίζω έχει μπει αυτό. Και έλεγε. Η αγάπη μα θα σβήσει. Έλεγε. Τόπα και τα δύο και βλέπουμε.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 Πες μου. <Τενωγόλια> <Πιζέμαι> Τι έχει, παίζει. Τενογόλια με δεν με αφήνει να μιλάω. Αυτό ήτανε. <Τι> έλα ρε, Αποστόλια, αφού είσαι καλό παιδί. <Τι> Εγώ σα... <Τι> τώρα είμαι καλό παιδί, χθε ήμουν αποστάρα και τραβέλει. <Τι> Θέλει <Τι> <Τι> να τα βρούμε να μιλάω τώρα, σε παρακαλώ, αφού είσαι καλό παιδί. Αλλά τη <Τι> σκότωση στο τέλο. <Τι> Αντί για χαιρετισμό, δεν θα σου πω για αυτά, θα σου πω χριστός Ανέστη. Α, και να στο κλείσω, εντάξει, έλα <Τι> Χριστό <Τι> <Τι> Ανέστη, Χριστό Ανέστη, Είσαι η αυτό ήθελα να σου πω. Είμαι, την κρατάω ζεστή. Είμαι. Τι, τι, τι. Την κρατάω ζεστή, είμαι, είμαι. Ε, την κρατάω ζεστή έτσι, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Κλείσε ρε φίλε, έτσι κλείνουμε. Είδες, ψυχούλα είμαι. Ε, ψυχούλα, πολύ καλή, πάρα, μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστώ. Ρε εσύ, άσε εμάς τους πολύ σοβαρού ακροατές Είσαι εσύ πολύ σοβαρό ακροατή. Ρε μ' να δεις, ο κόσμος έχει διά... Είσαι πολύ σοβαρό μαλάκας Συμφωνώ, λοιπόν, έτσι το είπα για πλάκα Λοιπόν, ο κόσμος έχει η ανάγκη Ειλικρινά μιλάω να γελάσει Λοιπόν, έφε, με το καλό τη Λουκά Κάσε με το καλό εκείνον με τα UFO Τα έτσι, δεν θα γελάσουμε λίγο ρε, Ειλικρινά σου μιλάω, δεν σου κάνω πλάκα Αλ Α άρεσε, Λουκά, ε. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι... Μ' άρεσε από την άποψη να μας πει κάποιο, αυτό, να γελάσουμε και τέτοια, να ευθυμίσουμε, έλεος. Ευθύμισες μαλάκα. Ευθύμισα μαλάκα. Μπράβο μαλάκα μαλα... μου. Ε, δεν αντέχουμε άλλο, ρε, φίλε, ακρίβεια, δε, ή γαμό, το μητσοτάκι, γαμό, δηλαδή... Μη γαμπάς πολύ. Ναι, εντάξει, όχι, δεν γαμπάω πολύ. Έβαλα 88 ευρώ βενζίνη πετρέλαιο σήμερα και Α, μπή... γα... Να... Αλλά θέλω να πω ρε φίλε, ναι, πρόβλησε, να... να γελάσουμε, αλήθεια σου μιλάω. μιλάω, έλα, έλα μιά, για, για. για.